στιχή 6 ως 16, το μύρον της Βιθανίας και η προδοσία του Ιούδα. 6. Κι όταν ο Ιησούς ήλθαν στην Βιθανίαν στην οικία Σήμονος του Λεπρού, 7. Προσήλθε προς Αυτόν μια γυναίκα που εκράτει αγκίων από αλάβαστρων γεμάτο μύρον πολύ ακριβών και περιέχνε τούτο στην κεφαλή του, ενώ ήταν το γερμένος στο τραπέζι. 8. Όταν δε είδαν τούτο οι μαθηταί, οι γανάκτησαν και έλεγαν Διατί να γίνει αυτή η άσκοπο και χαμένη σπατάλη του πολιτήμου αυτού μύρου. 9. Διότι μπορούσε το μύρον αυτό να απολυθεί ακριβά και το αντίτιμο του να δοθεί στους 10. Αλλοησούς αντελήφθη τούτο και είπε εις αυτούς. Γιατί ενοχλείτε την γυναίκα. Μην την πικραίνετε, διότι έργον καλών έκαμε εις εμέ. Το έργον αυτό είναι για την παρούσαν περίσταση προτιμότερων και από αυτήν την ελεημοσύνη και συνδρομή των πτωχών. 11. Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας και μπορείτε οποτεδήποτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε και δι' αυτό μην ενοχλείτε την γυναίκα δι' αυτό που έκαμε. 12. Διότι όταν αυτή έχισε το μύρον τούτο εις το σώμα μου το έκαμε για να με ετοιμάσει προς τα φύν. 13. Αληθινά σας λέγω οπουδήποτε κι αν κηρυχθεί το Ευαγγέλεον αυτό το οποίο κηρύττω και σας παρέδοκα Ει όλον τον κόσμο δηλαδή, θα διαλαληθεί και αυτό που έκαμεν αυτοί, για να παραμένει αλυσμόνητο η μνήμη τη γυναικός αυτή. 14. Τότε πήγαινε ένα από του 12 αυτό που έλεγε το Ιούδα Καριώτης Καριώτη στου Αρχιερίς και είπε: 15. Τι θέλετε να μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω. Αυτοί δεν του εζήγησαν και του παρέδωκαν άργυρων βάρου τριάκοντα διδράχμων, αξία περίπου ογδοήκοντα πέντε χρυσών δραχμών. 16. Και από τότε έζειτε ευκαιρία για να τον παραδώσει.